Η σημερινή αποστολική περικοπή, αγαπητοί εγχιστώ αδελφοί, είναι το τέλος της προσγαλάτας επιστολής. Είναι ένα κομμάτι επιστολής γραμμένο με πόνο και θλίψη. Αναγκάζεται ο Παύλος να γράψει μια από τις πιο ζωηρές επιστολές του. Γιατί, Γιατί τον είχαν στενοχωρήσει με τις ανόητες αντιλήψεις τους. Τον είχαν κουράσει. Γιατί ενώ είχαν πιστέψει στο κήρυγμα του Χριστού... Έδιναν ακόμη μεγάλη, σωτηριώδη, σημαντική σημασία και στο μοσαϊκό νόμο. Και αυτό δεν το υπέφερε ο Παύλος. Το θεωρούσε περιφρόνηση και ύβρη του Σταυρού του Χριστού. Μα πιο πολύ δεν υπέφερε εκείνους που αντιδρούσαν στο αποστολικό του έργο. Δεν υπέφερε τους ψευδαδέλφους και ψευδαποστόλους που ξεσήκωναν και παρέσυραν τους νεοφωτίστους χριστιανού. Και ακόμη περισσότερο τους φόβιζαν πως δεν θα σωθούν αν δεν τηρήσουν όλες τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου και ιδιαίτερα την εντολή της περιτομής. Ο Απόστολος για να τους δείξει την αγωνία και τον πόνο του γράφει ολόκληρη επιστολή παρακαλώ με το ίδιο του το χέρι. Γράφει μάλιστα με μεγάλα γράμματα για να τα προσέξουν και του το λέει. Είδετε πηλίκηση μην γράμμασιν έγραψα τη χειρή. ο Παύλος έβλεπε τους γαλάτες να καυχόνται για ένα πράγμα που δεν έπρεπε να δίνουν και τόση σημασία ε για την περιτομή η περιτομή ήταν μια ιατρική επέμβαση στα ευπαθή όργανα των αγοριών και έδειχνε έτσι πως ανήκαν στο εκλεκτό γένος που είχε διαλέξει ο Θεός για τον ερχομό του Μεσσία. Εκαυχόντον λοιπόν οι γαλάτες για την Ιουδαϊκή περιτομή. Μερικοί δε φανατικοί πίεζαν και τους εξεθνών χριστιανούς να υποστούν αναγκαστικά την περιτομή. Και γιατί το έκαναν αυτό. Οι ψευδάδελφοι και φανατικοί Ιουδαίζοντες δεν ήθελαν να αποδεχθούν Πρώτον, την οικουμενικότητα της εν Χριστώ σωτηρίας, όπου αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο τους Ιουδαίους. Δεύτερον, το γνήσιο, δεν ήθελαν να αποδεχθούν το γνήσιο και αυθεντικό αποστολικό κήρυγμα ευαγγελικό κήρυγμα του Παύλου για τη σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου όπου ούτε περιτομή τι ισχύει ούτε ακροβιστία αλλά κενή κτήσεις. Και τρίτον, δεν ήθελαν να αποδεχθούν Εξαιτίας του Σταυρού του Κυρίου δεν ήθελαν αυτοί να υποστούν διωγμούς, ταλεπορίες και θυσίες. Ο Παύλος χρησιμοποιεί μια λέξη που δείχνει τα ελαττήρια από τα οποία εκινούν το αυτοί οι φανατικοί, οι και εξωθούσαν τους νεοφωτίστους σε περιτομή. Χρησιμοποιεί μια χαρακτηριστική λέξη που τη συναντούμε μία και μόνο φορά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η λέξη αυτή εθ προσωπήσε. τι λέει όσοι θέλουν εθ εν σαρκί, ούτι αναγκάζουν οι μας περιτέμνεστε όσοι δηλαδή θέλουν να φανούν ευάρεστοι με μέσα εξωτερικά αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε εθ σημαίνει να φαίνεται κανείς ότι έχει ωραίο πρόσωπο προς τα έξω ότι είναι καλός, ωραίος, άγιος να αρέσει με άλλα λόγια στους πολλούς δηλαδή όταν αυτοί οι ψευδάδελφοι μίλαγαν για περιτομή έδειχναν πως είναι άνθρωποι του Θεού έδειχναν πως είναι παραδοσιακοί άνθρωποι μα τι λέτε τώρα αλλήμωνο άμα δεν κάνετε περιτομή δεν γίνεται τη θέσπισε ο Μωυσής με ένα εύκολο δηλαδή και ανώδυνο λόγο που δεν τους τύχιζε τίποτε ευπροσωπούσαν φαινο, φαίνονταν αρεστοί στους πολλούς προσπαθούσαν δηλαδή με μια εύκολη αυτόματη μαγική θρησκευτικότητα να αρέσουν, να φαίνονται αρεστοί στους πολλούς ένα τους τρόμαζε αυτούς τους εκμεταλλευτέ της θρησκείας ο Σταυρός δεν ήθελα να ακούσουν για Σταυρό και για να μην διωχθούν, αλλά και για να μην υποστούν θυσίες. Αφού υπήρχε τρόπος εύκολος να ευπροσωπήσουν εν σαρκή με μια περιτομή. Γιατί να μπουν στη μεγάλη περιπέτεια του Σταυρού. Αυτή η αγαπητή εν Χριστώ αδελφοί, είναι και η προσπάθεια των σημερινών χριστιανών να φαίνονται ωραίοι να αρέσουν στους ανθρώπους γι' αυτό και οι σημερινοί χριστιανοί ζουν μια θρησκευτική ζωή επιπόλαιη και επιφανειακή προς το Θεαθήνε της ανθρώπης γι' αυτό και οι σημερινοί χριστιανοί εμείς δηλαδή επιλέγουμε την εύκολη λύση επιλέγουμε τα εύκολα εκείνα που δεν στοιχίζουν εκείνα που κοιμίζουν τη συνείδησή μας Ζούμε με άλλα λόγια ένα εύκολο και ακίνδυνο χριστιανισμό Ζούμε μια άνετη ζωή Έχουμε εξασφαλίσει όλοι μας περισσότεροι τουλάχιστον Συντάξεις, μισθούς, ζηλευτές θέσεις Αλλά εκείνο που δεν έχουμε εξασφαλίσει Είναι ο πόνος, η αγωνία, ο σταυρός και ο αγώνας Έλεγε κάποιος δόξα το Θεό Ότι πεπλουτήκαμεν Όλα μας τα δώσε, μου τα δώσε, έλεγε ο Θεός. Και αξιώματα και θέσεις και, μεγάλους, και μεγάλο μισθό και τιμές και δόξεις. Είναι όμως αυτή, αγαπητοί αδερφοί, σωστή θρησκευτικότητα. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αγαπητοί, μας έμαθε να επιδιώκουμε την εύκολη λύση, την άνεση, το εύκολο, το μαγικό, το αυτόματο. Και από αυτό δυστυχώς δεν εξαιρέθηκε και η θρησκεία ή καλύτερα να πούμε η εκκλησία μας. Χρησιμοποιούμε πολλές φορές όλοι μας τον Ιησού Χριστό, τη θεολογία, την παράδοση τους γέροντες, τη φιλοκαλία κλπ για να μας εξασφαλίσουν μια τέλεια άνεση. Γι' αυτό και συνήθως δεν αγωνιζόμαστε, δεν προσπαθούμε, δεν δουλεύουμε, δεν εργαζόμαστε πάνω στον εαυτό μας. Όμως η πνευματική ζωή είναι ανάπτυξη είναι πρόοδος, είναι εξέλιξη ή όπως πολύ ωραία λέει ο Απόστολος Παύλος αύξηση του ανθρώπου δεν επιβάλλεται η πολυ ωραια λεει ο αποστολος παυλος αυξηση ζωή απ' έξω, μαγικά πνευματική ζωή είναι κοινωνία με το Θεό μετοχή στη ζωή του Αγίου Πνεύματος πλήρης αύξηση και ανάπτυξη και λειτουργία του ανθρώπου ως θεοειδούς προσώπου και για να λειτουργήσει ο άνθρωπος έτσι σωστά χρειάζεται να αλλάξει, χρειάζεται να μεταμορφωθεί και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν βιώσουμε το μυστήριο του Σταυρού είναι νόμος πνευματικός αυτός μέσα στην Εκκλησία μας μόνο όταν συσταυρωθούμε με τον Χριστό μόνο όταν νεκρώσουμε τον εαυτό μας μόνο όταν σταματήσουμε να παίρνουμε ύπαρξη και ζωή από το εγώ, από το θέλημά μου, από τον εαυτό μου, από την ύπαρξή μου και αρχίσουμε να παίρνουμε ύπαρξη και ζωή από μια άλλη σχέση προσωπική εν Χριστό με το Θεό, τότε και μόνο τότε αγαπητοί εν Χριστώ θα κατορθώσουμε τη ζωή. Τότε και μόνο τότε θα πραγματοποιήσουμε το κατοικόνα, θα ευπροσωπήσουμε δηλαδή, θα παρουσιαστούμε ενώπιον του εν Θεού με ωραίο πρόσωπο. Αμήν.